Συζύγοι μου είμαι ο Πατελίς Γιανουλάκης και εκπέμπω σήμερα τη νύχτα από το μυστικό διαστημικό σταθμό, όπως κάθε τρίτη τη νύχτα έτσι και τώρα και από την επόμενη τρίτη περίπου γύρω στις ε, 9:00 μια και έχει αλλάξει η ώρα πλέον.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 Νομίζω πως είμαστε ιδιοκτησία. Νομίζω πως ανήκουμε κάπου. Πιστεύω πως η γη σε κάποιες άλλες εποχές ήταν μια έρημη χώρα. Και κάποιοι ήρθαν εδώ πριν από μας. Την εξερεύνησαν, την απίκησαν, έτρεξαν μεταλλάξεις και στο τέλος άρχισαν μεταξύ τους ένα μεγάλο πόλεμο. Τώρα πια κάτι πολύ περίεργο κατέχει τη γη που έγινε η αιτία να φύγουν όλοι οι άλλοι άπικοι τα γουρούνια, οι χίνες και οι αγελάδες μας θα πρέπει πρώτα να καταλάβουν ότι τα κατέχουμε και έπειτα να τους απασχολήσει το γιατί τα κατέχουμε Ίσως να είμαστε προορισμένοι να μας χρησιμοποιούν έχοντας την ψευδέστηση της ελευθερίας και της δημιουργίας Ίσως να υπάρχει κάποια συμφωνία μέσω της οποία κάτι έχει πάνω μας νόμιμο δικαίωμα κάτι μας εξουσιάζει αφού πρώτα πλήρωσε το αντίτιμο για να πάρει την ιδιοκτησία που παλαιότερα ανήκει αλλού. Αυτή η συναλλαγή ήταν γνωστή εδώ και πολλούς αιώνες σε πολύ λίγους από εμά, οι οποίοι θα ήταν πιστοί κάποιας πολύ μυστικής λατρείας ή κάποιου μυστικού τάγματος. Και τα μέλη αυτής της ομάδας μας κατευθύνουν στο επίπεδο των αποδεκτών γνώσεων και μας προσανατολίζουν προς αυτή τη μυστηριώδη λειτουργία και χρήση μας. Λοιπόν αυτό ήταν ένα κείμενο γραμμένο λοιπόν από τον Charles Ford το 1916 παρακαλώ ε, σηματοδοτώντας ε, όλο τον σχετικό στοχασμό που πυροδοτείται από αυτό το δίγμα κειμένου διότι στο νέο τεύχος στους τρένεις που ετοιμάζουμε έχουμε όλη την πηγή του θρηλυκού αυτού κειμένου του we are property κειμένου που έχει μείνει θρηλυκό το έχουμε ολόκληρο ε, όπως επίσης και τις πρώτες αναφορές σε UFO που έγιναν ποτέ στην ιστορία... ερευνητικές αναφορές. Αναφ αναφέρομαι σε ερευνητικές αναφορές, οι οποίες ε, είναι από τα αρχεία του Charles Fort, από τα πρώτα βιβλία του Charles Ford, ε, της δεκαετίας του 10 δηλαδή. 30-40 χρόνια πριν την επίσημη έναρξη της υφολογίας, όπου ε, παρουσιάζει ε, συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες ανάγονται από το 1790 μέχρι τις μέρες του με πηγές. Δηλαδή, τις ανακαλύπτει μέσα σε εφημερίδες, σε έγγραφα, περιοδικά, στις μελέτες του και παρουσιάζει, α πούμε, τις μαρτυρίες των θεάσεων αυτών, τον των αγνώστων ε, φωτεινών αντικειμένων. Δύο από τους, μάλιστα, τις μαρτυρίες αυτές, για παράδειγμα, που έχετε τώρα μία, του 1840, μιλάμε το 1840, δηλαδή, 20 χρόνια μετά την, ε, ε, παράδειγμα, την, Επανάσταση, την Ελληνική Επανάσταση του 1821, Όπου, ένα παράδειγμα, όπου η, η, το περιστατικό που περιγράφεται από την πηγή που έχει βρει ο Τσαρλ Φόρντ, είναι εντελώς ίδιο και απαράλλαχτο από αυτά που διαβάζεται σήμερα. Δεν έχει καμία διαφορά, απολύτως. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, είναι οι πρώτες αναφορές που γίνανε λοιπόν και είναι, είναι, μεταξύ πολλών άλλων είναι και ο πατέρας της σύγχρονης ουφολογίας φυσικά ο Τραλσφόρτ και σαν να μην έστανε αυτό σας είπα ο πατέρας όλου του εναλλακτικού στοχασμού και της έρευνας, του αγνώστου ε, και έτσι λοιπόν ε, μέσα στους ε, κόσμους του Strange ε, όπου εκπέμπουμε και θέλουμε να εκπέμψουμε πάρα πολλά ε, ενδιαφέροντα πράγματα, συνεχίζουμε να είμαστε το απαγορευμένο περιοδικό άλλωστε ε, όποιοι ε, Θέλετε μπορείτε να γίνετε συνδυαστέ στο περιοδικό, μπορείτε να στο Strange, μπορείτε να δείτε τι λεπτομέρειε στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange, Strendpavλακνα.com. Συνεχίζουμε να εκπέμπουμε όλη την παραδοξολογία μα εκεί έξω και σήμερα εδώ, από το, σήμερα τη νύχτα, από το μυστικό διαστημικό σταθμό, εκπέμπουμε εκεί το σε για τα φαντάσματα από πάνω μας που μας παρακολουθούν να ακούτε. and we like χωριστικά τη στάση και τον τρόπο της ζωής μας τους τεχνιτούς δορυφόρους ξέρετε όλοι ότι η πρώτη εκτοξευση που υποτίθεται δορυφόρο που υποτίθεται έχει γίνει ήταν του ρωσικού Sputnik το 1957 ε, ακολούθησε η γνωστή διαστημική κούρσα των πολλών χιλιάδων δορυφόρων μέχρι σήμερα δεν ξέρω αν γνωρίζετε το νούμερο ε, έχουμε ξεπεράσει εδώ και αρκετό καιρό τους 14 χιλιάδες δορυφόρους δηλαδή οι γνωστοί δορυφόροι γύρω από τη γη είναι πάνω από 14.000. Ε, και δεν μιλάμε βέβαια και για τους απόρριτους δηλαδή τους μη γνωστούς οι οποίοι οι περισσότεροι βέβαια είναι όπως καταλαβαίνετε στρατιωτικοί και τα σκοπευτικοί οι οποίοι δεν πρέπει να έχουν, να έχουν μικρό αριθμό οι δορυφόροι αυτοί έχουν μέχρι σήμερα εκτοξεστεί από περίπου 50 διαφορετικές χώρες ε, οι οποίες όμως για να το πετύχουν χρησιμοποιούν τις ε, διαστημικές πυραυλικές βαλιστικές ικανότητες 10 χωρών του πλανήτη οπότε χιλιάδες δορυφόροι περιφέρονται γύρω από τη γη μας, ενώ μερικοί από αυτούς μάλιστα περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο γύρω από τη Φελίνη, γύρω από την Αφροδίτη, γύρω από τον Άρη γύρω από το Δία γύρω από τον Κρόνο, γύρω από τους αστεροειδείς Απεκτήσαμε δηλαδή τον θρηλικό παντεπόπτη οθαλμό. ή μάλλον πολλές χιλιάδες παντεπόπτες οφθαλμούς που καταγράφουν εκπέμπουν τα πάντα και σε αυτό το βορυφόρο, τους παρακολουθούμε εμείς εδώ από το μυστικό διαστήμικο σταθμό Είναι κυκλικές, κυρίως ή ελλειπτικές Και βρίσκονται σε διάφορα ύψη Οι περισσότερες από αυτές οι στροχές ε, Ανήκουν σε μία από Μου λέει η ελλειπτικες και βρισκονται σε διαφορα υψη οι περισσοτερες απο αυτες τις στροχες ανηκουν σε μια απο μου ότι είναι τέσσερις εδώ μου δείχνει τη λίστα Ευχαριστώ είναι... ανήκουν... Οι περισσότερες από αυτές οι στροχές ανήκουν σε τέσσερις κατηγορίες βάζω εδώ στην οθόνη μας. Πρώτον είναι οι γεωσύγχρονες τροχιές, μεγάλου ύψους, που είναι περίπου στα 36 με χιλιόμετρα ύψος. Μετά είναι οι τροχιές μέσου ύψους, περίπου στα 20 χιλιόμετρα. Μετά είναι οι ηλιοσύγχρονες πολικές τροχιές, με το δορυφόρο να διέρχεται από το βόρειο και το νότιο πόλο, σε τυπικό ύψος όπως το ονομάζουν 700 χιλιόμετρων. Και τέλος υπάρχουν οι τροχές χαμηλού ύψους γύρω στα 500-600 χιλιόμετρα. Ε, για να αποκτήσει κανείς ε, φίλοι μου την ε, σχετική αίσθηση του τεράστιου ύψους στο οποίο πετούν οι δορυφόροι αυτοί ε, από την επιφάνεια της Γης ε, σας υπενθυμίζω ή σας γνωστοποιώ ότι η ακτίνα της Γης είναι περίπου 6.000 χιλιόμετρα και η περιφέρειά της είναι περίπου 40.000 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε δεν μπορείτε να κάνετε τη σύγκριση. Η, δηλαδή, για παράδειγμα, οι υψηλότεροι γεωσύγχρονες στοχές του μεγάλου ύψους φτάνουν στα 40.000 χιλιόμετρα. Δηλαδή, σε άλλη μια γη από πάνω μας. Ε, περιφέρονται, βέβαια, δηλαδή, γύρω από τη γη λόγω της ταχύτητάς τους. Ε, και μ, ακριβώς όπως κάνουμε ένα αντικείμενο, το δένουμε καλά ε, και το αρχίζουμε δεμένο και το στριφογυρίζουμε και το σκηνή υποκαθιστά με αυτόν τον τρόπο τη βαρύτητα που εξασκεί η Γη ή το ουράνιο σώμα γύρω από το οποίο περιφέρεται ο δορυφόρος. Εάν το σκηνή κοπεί, αν δηλαδή για παράδειγμα δεν υπήρχε βαρύτητα ο δορυφόρος θα κινείται ευθύγραμμα κατά τη διεύθυνση της ταχύτητα που έχει εκείνη τη στιγμή. Ε, ενώ αν δεν έχει ταχύτητα θα από τη αλλά από την ταχύτητα στην εδώ, φανταστείτε ότι κόβεται το σκηνί που έχουμε δέσει τον δορυφόρο μας και τον έχουμε δεμένο και λύνεται ας πούμε και, αρχίζει και συνεχίζει και περιφέρεται γύρω από το ουράνιο σώμα. Πάρτε το έτσι. Και έχουν βέβαια όπως καταλαβαίνετε ηλιακά κύτταρα και κυψελίδες και άλλα τέτοια που διασφαλίζουν την ηλεκτρική του ενέργεια ε, βέβαια, βλέπετε οι δορυφόροι έχουν ανακαλύψει την μια άλλη μορφή ενέργειας δεν χρησιμοποιούν ε, καύσιμα <laughs> αλλά εμείς εδώ κάτω βρισκόμαστε ακόμα λίγο πίσω στο χρόνο σε σχέση με τους δορυφόρους μας ε, και διαθέτουν βέβαια πολύ υψηλά τεχνολογικές φωτογραφικές συσκευές κάμερες κλπ, τηλεσκόπια είτε για την κατόπτευση τη γη είτε για την ε, εποπτεία, για την παρατήρηση του διαστήματος και Κάνουν μετεωρολογικές προβλέψεις, υποτίθεται παρακολουθούν την ατοσφαιρική ρήπανση, ε, <χεστί> εκπέμπουν το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού, γνωστό στο ευρύ GPS, που σημαίνει Global Positioning System, ε, το οποίο παρέχει ακρίβεια θέσεως της τάξης του ενός εκατοστού ή και καλύτερη. Ε, επίσης ε, η τελευταία φορά που το διερεύνησα πριν από αρκετά χρόνια ε, υπήρχαν δορυφόροι που είχαν τη δυνατότητα να βλέπουν μέχρι και 10 μέτρα κάτω από τη γη ε, πριν από πολλά χρόνια αυτό ε, που σημαίνει ότι ήδη τότε αφού ενημερώθηκα εγώ ανοιχτά για αυτή την πληροφορία ε, πάνω από πει ότι αυτοί σίγουρα βλέπανε περισσότερο ε φανταστείτε σήμερα Γνωρίζουμε επίσης ότι ο μέσος δορυφόρος που διαθέτει η κάμερα... ...μπορεί να διαβάσει άνετα την πινακίδα, δανες στο του... ...η να δει ακριβώς ένα τατού πάνω στο χέρι σας. Και έτσι να μπορεί να κάνει αναγνώριση ε, πολύ καλή. Μάλιστα χαρακτηριστικά σημάμε, Μία από τις πρώτες έρευνες που είχαμε κάνει στο, στο περιοδικό Strange... ...το οποίο ήδη διανύει τον 22ο χρόνο της ε, ύπαρξής του... Ε, έχει φυσικά ε, δημιουργήσει όλα, όλο αυτό το χώρο εκεί έξω όπως τον ξέρετε ή όπως δεν τον ξέρετε πολύ πολλοί από εσάς πλέον Έχετε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια πολύ Αλλά εν πάση περιπτώσει ε, ανατάραξε πολύ τα λιμνάζοντα νερά της πραγματικότητας και με τον τρόπο του συνεχίζει να το κάνει ε, τότε λοιπόν στα παλιά χρόνια του 1998 αν δεν απατώμε κάναμε την πρώτη μας έρευνα για τους δορυφόρους και είχαμε εντοπίσει θυμάμαι, το 1998 παρακαλώ έτσι ε, και μάλιστα νομίζω και λίγο πιο πριν το 1997 τέλος πάντων Μιλάμε τώρα δηλαδή για τα μέσα με τέλει της δεκαετίας των 90. Ε, είχαμε εντοπίσει εταιρείες στην Αμερική, εμπορικές εταιρείες, ιδιωτικές, στις οποίες μπορούσες να, κάνεις ένα, να, να τους απευθύνεις ένα αίτημα. Να πεις ότι, παράδειγμα, σήμερα ας πούμε με κλέψανε στο σπίτι μου. Μπήκανε διαρρήκτες, ξέρω εγώ, από το μπαλκόνι για παράδειγμα ή ξέρω εγώ μου κλέψανε το αυτοκίνητο ή whatever. Οπότε μέσα σε αυτή τη φάση μπορεί να τους πεις ότι έχω αυτό το περιστατικό, να τους πεις την ακριβή, την ακριβή τοποθεσία και περίπου την ώρα που συνέβη και αναλάμβαναν αυτές οι εταιρίες να σου βρούνε δορυφορικές φωτογραφίες ακριβώς την ώρα τη στιγμή της κλοπής που προεπήχαν και που είχαν πρόσβαση δηλαδή σε αρχεία δορυφόρων και μπορούσαν να σου βρούνε δορυφορική φωτο... φωτογραφία τη στιγμή που σε κλέβουν και να δεις το πρόσωπο του κλέφτη ή να δεις με το... το αριθμό του αυτοκίνητου με τον οποίο ανέφυγε και άλλα θα έχεις λεπτομέρειες έναντι φυσικά ένας αδρόλου ποσού αλλά ε, θέλω να πω ότι αυτό σημαίνει μόνο ένα πράγμα θα μπορούσε να σημαίνει και μιλάμε τώρα για τα τέλη δεκατία του 90 δηλαδή για πριν από 20 χρόνια και βάλε 25 Είχε δηλαδή αυτή η δυνατότητα ιδιωτικός, το ξαναλέω, η δυνατότητα αυτή που περιγράφω πριν από 25 περίπου χρόνια. Αυτό σήμαινε μόνο ένα πράγμα και τίποτα άλλο. Σήμαινε ότι φωτογραφίζονται συνεχώ όλοι οι τόποι του κόσμου ασταμάτητα. Και αυτό δημιουργεί ένα ατέρμονο αρχείο στο οποίο μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση μια ιδιωτική εταιρεία, να αναζητήσει μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μια συγκεκριμένη τοποθεσία και να ανακαλύψεις εσύ ένα πρόβλημα που είχε και να το λύσεις, ας πούμε, αναγνωριστικά μέσα από τη φωτογραφία αυτή. Αν αυτό το πράγμα συνέβαινε πριν από ιδιωτικό, στο λέω, πριν από ε, περίπου 25 χρόνια, φανταστείτε ποια είναι η δυνατότητα σήμερα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ε, εμείς εδώ που βρισκόμαστε στο μυστικό διαστημικό σταθμό ε, κυνηγιόμαστε ανελαίητα από τις δυνάμεις εντοπισμού όλων των πραγμάτων από τις οποίες εμείς διαφεύγουμε και προσπαθούν να μας εντοπίσουν. Αλλά δεν παραδεινόμαστε μακούτε. ενάρξη της ουθολογίας γύρω εκεί στο μια αφανίσια στο ελπίδα αδιόρατη ελπίδα ότι μπορεί κάποιος να διερευνήσει τι έχει γίνει με το Ροσβολ και πώς θα μπορούσε να το κάνει ε, 70 τόσα χρόνια αργότερα θα μπορούσε κανείς να το κάνει αυτό μόνο με κάποια αρχεία τα οποία υπάρχουν και όμως ε, η διερεύνηση και δεν συζητάει πολλοί κόσμο για αυτό δεν είναι πολύ γνωστό ε, οποιαδήποτε ελπίδα υπήρχε για διερεύνηση και μάλιστα για κυβερνητική έρευνα, α υποθέσουμε ότι αυτή τη στιγμή μια κυβερνητική έρευνα υπήρχε. Αποφάσισε δηλαδή μια κυβέρνηση των ΗΠΑ να διερευνήσει το ζήτημα, Ροζουέλ, σχετικά με το περιστατικό τη θρησκευτική πτώση του εξωγήινου σκάφου στο Ροζουέλ το 1947. Οποιαδήποτε ελπίδα τέτοια λοιπόν φαίνεται πω έχει σβήσει για τα καλά. Γιατί? Ε, γιατί σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κυβερνητικής έρευνας που πρόσφατα έγινε σχετικά στη βάση του Ροσγουέλ όλα τα αρχεία που αφορούσαν τη χρονική περίοδο Μάρτιος του 45 αν δεν απατώμε με Δεκέμβριος του 49 εκείνη τη χρονική περίοδο όλα τα αρχεία έχουν χασεί και πιθανότατα μάλιστα καταστραφεί από πρόθεση. Ε, βλέπετε αυτό το χαθί το ακούμε συχνά όπως λέγαμε τις προάδες σε μια άλλη εκπομπή εδώ από το Μυστικό Διαστημικό σταθμό η NASA που έχασε τις φωτογραφίες του αστρονάφτη John McDavid με τις καθαρότερες φωτογραφίες που έβγαλε σε τροχιά από το, από το σκάφος το υπτάμενο ε, δίσκο της έχασε μετά τις φωτογραφίες αυτές του αστροναστή, όπως επίσης μέχρι πρόσφατα λέγανε, τώρα λένε ότι ξαναβρήκανε να δούμε, ε, λέγανε ότι χάσανε τις πρωτότυπες ε, κινηματογραφίσεις της, ε, των προσεληνώσεων και ότι τις χάσανε οι καθαρίστριες και Έτσι τώρα λοιπόν ανακαλύπτουμε ότι έχουν χαθεί και τα αρχεία από το Ροσβουελ της περίοδου 45-49. Μάλιστα ο γερουσιαστής του New Mexico, αν θυμάμαι καλά, ο Steve Σιφ, ο οποίος αυτός ήταν η αιτία να αρχίσουν οι πρώτες ανακρίσεις, γιατί άρχισαν να γίνονται κάποιες ανακρίσεις. Προφανώς είναι κάτι που το προκάλεσε η έρευνα του Rockefeller, νομίζω. Τέλος πάντων, ανακρίσεις για το επεισόδιο στο Roswell, με επακόλουθο τις γνωστές αποκαλύψεις, έτσι... Ε, Αυτό ο γερουσιαστής Λοιπόν του Νιου Μέξικο Δήλωσε πως το, το Ρόσβολη είναι στο Νιου Μέξικο Άρα είναι στη δικαιοδοσία του ε, δίδωσε πως ενώ οι στρατιωτικοί της Αμερικανικής αεροπορίας έλεγαν στον κόσμο πως είχαν επερισυλέξει ένα μετεωρολογικό μπαλόνι, ένα μετεωρολογικό αερόστατο από τον τόπο της Ιντριβής και μάλιστα λέγανε και για το Project Mongol και διάφορα τέτοια που, ήταν, που παρακολουθούσε τέλο πάντων να, να, να παρακολουθήσει ψηλά από ένα μπαλόνι τι ε, εκτοξεύσεις των ε, ρωσικών πυράβλων και διάφορα τέτοια. Ακόμα και αυτά. Εν τούτης, Έστελναν αυτοί οι στρατιωτικοί, παρόλο που λέγανε πω ήταν μπαλόνι αυτό που περισυνέλεξαν, έστελναν κάποιε μυστικέ πληροφορίε στους ανωτέρους τους. Οι οποίε όμως αυτές οι πληροφορίες καταχωρήθηκαν στα αρχεία ε, τα απόρριτα, οι οποίε όμως δυστυχώς δεν υπάρχουν πλέον. Δεν υπάρχουν τα αρχεία αυτά. Οι διοργανωτές της έρευνας αυτής δεν ανακάλυψαν ή δεν αποκάλυψαν, ποιο ξέρει, ποιο ευθύνεται για την καταστροφή αυτών των πολύτιμων αρχείων. Ε, αυτό που ξέρουμε είναι ότι τα δύο μοναδικά έγγραφα που βρέθηκαν αναφέρονται στα συντρίμμια, ε, όχι σαν ένα μετρολογικό μπαλόνι αλλά σαν μια συσκευή ραντάρ. Ο γερουσιαστή μάλιστα πιστεύει πως ακόμα και αυτό είναι μέρος της πλεκτάνης για να αποσιοποιηθεί το γεγονός. Ε, μάλιστα δεν αποκλείει την περίπτωση πρώτα να είχαν ε, σκεφτεί να το παρουσιάσουν σαν ε, συσκευή ραντάρ αλλά μετά θα σκεφτήκανε, υποστηρίζει ο γερουσιαστή, ότι ε, θα ήταν σαν να σαν ότι, ότι έχουν μια συσκευή στα χέρια του κάτι σκ, σαν σκάφο, δηλαδή. Οπότε είπανε καλύτερα είναι το σενάριο με τον μπαλόνι, για να ένα γνώμη μετά. Ε, Τέλο πάντων, η κυβερνητική ομάδα έρευνα έκανε αυτή τη δουλειά. Ο γερουσιαστή του Νιου την επένεσε ε, και είπε, α πούμε, ότι τουλάχιστον πείσαμε την αεροπορία, πως τα συντρίμια δεν ανήκαν σε κάποιο μετρολογικό μπαλόνι. Και πώ θα μπορούσε άλλωστε να συμβαίνει κάτι τέτοιο με όλη εκείνη την στρατιωτική μυστικότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε το γεγονό στην εποχή εκείνη για την οποία έχουμε σαφώ αποδείξει, λέει ο γερουσιαστή του Νιου Μέξικο. Όπω και αν έχει τέλο πάντων, οποιαδήποτε επίσημη έρευνα δεν έχει αρκετά πλέον στοιχεία για να ερευνήσει γιατί δεν υπάρχουν αρχεία. Έτσι δεν πρόκειται ποτέ να ξεκαθαριστεί επίσημα. Συνέβη στο Ρόσουελ, διότι τα αρχεία δεν υπάρχουν πλέον. Τα χάσαμε. Τι λέτε γι' αυτό. Ε, μάλιστα, ένα από τα σοκαριστικά που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, ε, πρόσφατα μάλιστα, απλώ τα αρχεία είναι των τελευταίων χρόνων, ε, είναι η, το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο διαθέτει και τη δική του αεροπορία, ε, έχει βγάλει στη φόρα κανονικά επισήμως. Επισήμως διαρρεύσανε δηλαδή μάλλον στην αρχή, αλλά μετά δεν το διέψασαν, παραδέχτηκαν όντω ότι είναι δικά του τα βίντεο είναι βίντεο που τραβιούνται από το στόχαστρο των, από την κάμερα στόχαστο των πιλότων των αεροσκαφών με όλα τις ενδείξεις ας πούμε εγώ του infrared ξέρω εγώ και όλα αυτά εδώ που έχουν ε, πάνω στο στις στοχοποιήσεις και όλα τα άλλα τις ενδείξεις ας πούμε του πιλωτηρίου που, είναι, που βγαίνουν πάνω στην οθόνη πως κάνουν lock ε, υπταμένους δίσκους. Ε, οποία, τα οποία είναι βίντεο των τελευταίων ετών και τα οποία διαρρεύσανε και μάλιστα φτάσανε στο σημείο ένας ε, υψηλός εξωματούχος του Αμερικανικού Ναυτικού, ε, ο Τζόζεφ Γκράντισερ, ε, ο οποίος είναι ας πούμε ο, ο spokesman, ο εκπρόσωπος για τον τύπο ας πούμε, του επιτελείου του, ακούστε τίτλο υπηρεσίας, Naval Operations for Information Warfare. Δηλαδή οι ναυτικές επιχειρήσεις για τον πόλεμο της πληροφορίας. Πώς σας φαίνεται αυτό. Πέρας πάντων. Ε, αυτό, λοιπόν επίσημα ο εκπρόσωπος του επιτελείου αυτού παραδέχτηκε στο περιοδικό «Time» καλό, ε, έγκριτο και μεγάλο περιοδικό και νωρίτερα και στους ε, New York Times ότι τρία από τα βίντεο αυτά ε, όντως έδειχναν αυτό που ονόμασε Unidentified Aerial phenomena δηλαδή ε, άγνωστα Αέρια φαινόμενα! <χει> Η φαινόμενα! Λοιπόν, αυτό είναι ένα καινούριο όρο που χρησιμοποιούν, αυτό ο UAP και όχι UFO. Και θα σα πω γιατί χρησιμοποιείται αυτό ο όρο, ο Unidentified Aerial Fenomena. Λοιπόν, είπε, λοιπόν, το παραδέχεται το ναυτικό ότι ναι, τα αντικείμενα τα οποία περιέχονται σε αυτά τα βίντεο είναι unidentified aerial φαινόμενα και είναι ένα ζήτημα το οποίο συναντούν συχνά οι πιλότοι μας. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε, ας πούμε, μας ξεφεύγουν τα αντικείμενα αυτά και αν δείτε μάλιστα κάποια από τα βίντεο μπορείτε να βάλετε στο YouTube, ε, μάλιστα, μπορείτε να βάλετε να δείτε το λεγόμενο gimbal footage έτσι ονομάζεται G-I-M-B-A-L Gimbal βάλτε λοιπόν Gimbal footage στο YouTube και θα δείτε το πρώτο από αυτά τα βίντεο που είναι από τον πιλότο α πούμε πως είναι ένα κανονικό επτάμενος δίσκος και πως το σχολιάζουν οι πιλότοι και τον έχει λοκάρει κιόλα. Ε, από ένα Navy, Navy fighter jet F-18 ε, λοιπόν ε, μάλιστα το βίντεο αυτό Πρωταγωνίστησε σε μια ιστορία που δημοσίευσε η New York Times το 2017 για ποιο πράγμα για το US Defense Department's Advanced Aerospace Threat Identification Program. Δηλαδή έκανε μια ιστορία το New York Times, μια έρευνα δημοσιογραφική για. Για το τμήμα εκείνο του Υπουργείου Άμυνας τον είπα που ονομάζεται Advanced Aerospace Threat Identification Program, δηλαδή προωθημένο πρόγραμμα ε, αεροδιαστημικών απειλών. Αναγνώρισης αεροδιαστημικών απειλών και ότι ανακάλυψε το New York Times ότι υπάρχει αυτό το τμήμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και έκανε έρευνα για αυτό το τμήμα. Τι, τι ακριβώς δηλαδή κάνουν. Ψάχνουν εξογήινους, δηλαδή, τι κάνουν. Ε, και ακριβώς μελετάει τέτοια βίντεο από επαφές ανάμεσα σε unidentified aerial φαινόμενα όπως το ονομάζουν και σε στρατιωτικά αεροσκάφη. Λοιπόν... Και όλα αυτά εδώ είναι με βίντεο, τα οποία παραδέχονται ανοιχτά ότι είναι όντως αλυθινά βίντεο, ότι όντως υπάρχουν ε, αυτοί οι πτάμενοι δίσκοι, ότι δεν ξέρουμε τι είναι, ότι ας πούμε έρχονται συχνά σε επαφή με τους πιλότους μας και ότι υπάρχει και department με Aerospace threat Investigation. Λοιπόν, ε, ονομάζουν βέβαια αυτά τα πράγματα πλέον σε στρατιωτικό επίπεδο, unidentified aerial φαινόμενα, για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή η λέξη UFO, το ακρονίμιο αυτό, που σημαίνει unidentified flying object, έχει μέσα τη λέξη object, αντικείμενο, και με αυτόν τον τρόπο, στην ουσία υπονοεί ότι πρόκειται για σκάφη, για οχήματα δηλαδή, με, με υπονοείμον έλεγχο. Ε, και έτσι λοιπόν ε, το να λες λοιπόν ότι είδα ένα UFO είναι σαν να ε, λες ε, ότι κύριε Ξενναδής είδα ένα άγνωστο σκάφος ένα άγνωστο όχημα ε, ή αντασπάντω ένα αντικείμενο αλλά κατά κύριο λόγο όλα τα αντικείμενα θεωρούνται σκάφη οχήματα ε, για να βάλουμε στο παιχνίδι λοιπόν και διάφορα φαινόμενα τα οποία είναι από μετεωρολογικά μέχρι αέρια φαινόμενα γενικώς α πούμε ε, προσπαθούν να μετατρέψουν τον τίτλο σε an αέρια aerial φαινόμενα αυτός είναι λοιπόν ένας λόγος ε, να μπορούν να απενοχοποιήσουν τον τίτλο δηλαδή και απενοχοποιώντας τον να μπορούν να συζητούν πιο ανοιχτά μεταξύ τους για αυτό το πράγμα δηλαδή ε, έχει μια καλή όψη αυτό και μια κακή παράδειγμα είναι διαφορετικό ένας πιλότος να αναφέρει στους επιτελείς του ότι συνάντησε ένα UFO και είναι διαφορετικό ακούγεται να αναφέρει ότι συνάντηση ένα UAP, δηλαδή ένα αγνώσου ταυτότητος, μη αναγνωρισμένο αέριο φαινόμενο, λοιπόν ένα αέριο φαινόμενο ας το πούμε. Ε... Και έτσι λοιπόν μπορούν να συζητάνε πιο ανοιχτά για αυτά τα πράγματα και προωθούν τουλάχιστον μεταξύ τους αυτόν τον όρο, έτσι ώστε να... Οι συζητήσεις τους να μην εύκολα μπορούν να καταχωρηθούν σαν συζητήσεις για UFO. Ε, και βλέπετε, ας πούμε, και στις δηλώσεις αυτές, ας πούμε, αυτός ο Γκάντισερ, ε, χρησιμοποιεί συνεχώς τον όρο αε, αε, φαινόμενα, «Aerial Phenomena». Και το σημαντικότερο είναι αυτό ακριβώς που λέει και η εφημερίδα Daily Mail, όπου λέει The US Navy has officially acknowledged that UFOs are real and violate American airspace. Δηλαδή ότι το αμερικανικό ναυτικό έχει επισήμως αναγνωρίσει ότι τα UFOs, αυτά τα ε, αντικείμενα είναι αληθινά και παραδιάζουν τον Αμερικανικό εναέρεο χώρο γράφει η Daily Mail λοιπόν και όλα είναι βίντεο τα οποία φυσικά μιλάμε από μόνα τους μπορείτε όπω είπα να τα βρείτε και στο YouTube να τα δείτε και εσείς και έτσι λοιπόν ε, έχει ξεκινήσει τώρα τελευταία μια συνεχής ε, κατάσταση η οποία φτάνει πολλές φορές και στο, και στο επίπεδο της κωμωδίας όπως θα δούμε παρακάτω γιατί έχω να σας πω και άλλα νεότερα τα οποία δεν είναι ευρύτερα γνωστά μάλιστα το τελευταίο πριν από μερικές μέρες και αφορά την NASA με ακούτε εκπέμπω εδώ αυτή τη στιγμή από το μυστικό διαστημικό στασμό δηλαδή από ένα αγνώστοι ταυτότητος ένα αεριο φαινόμενο. en Ulagis que Είναι απογοητευτικό που η NASA φτάνει σε σημείο κωμωδίας πλέον ε, Ένα παράδειγμα λοιπόν πριν από λίγο καιρό Έχει live feed η NASA Δηλαδή τηλεοπτική live σύνδεση Με το ISS Με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό Από που δείχνει ας πούμε τέλο πάντων Από κάποιο παράθυρο ξέρω, από έξω από μια κάμερα έξω από το Διαστημικό Σταθμό Τη γη ε, δείχνει λοιπόν την ε, καμπυλότητα, ας που πούμε έτσι, της γης. δείχνει ας πούμε τον ορίζοντα πάνω από τη γη, δείχνει το φως να ξεπροβάλλει ας πούμε, του ηλίου πίσω από τη γη και τα και αυτό σε live feed σαν να λέμε, ας πούμε δείχνει τη ΣΕΑ από τον, από τον, όχι, από τον μυστικό διαστημικό σταθμό, αλλά από τον φαντερό διαστήμικό σταθμό, ε, δείχνει τη ΣΕΑ λοιπόν που βλέπουν για αρκετή ώρα τη δείχνει Ως που ξαφνικά στον ορίζοντα εμφανίζεται σιγά σιγά σαν να εμφανίζεται το πουθενά ένα σκάφος μεγάλο, δίσκος δισκοϊδές το οποίο μάλιστα φαίνεται και αρκετά καθαρά στον ορίζοντα το οποίο είτε ε, δεν μπορείς να καταλάβεις από το βίντεο από την απόσταση ε, Το οποίο είτε εμφανίζεται όλο και πιο πολύ Θα να υλοποιείται ας πούμε φανταστείτε ε, Και μεγαλώνει κατά την υλοποίησή του ας πούμε Είτε είναι σε απόσταση και πλησιάζει τον διαστημικό σταθμό Και μεγαλώνει επειδή πλησιάζει ε, Δεν μπορείς να το καταλάβεις και από τα δύο Καταλαβαίνετε τι λέω ας πούμε γιατί είναι θέμα προοπτική λοιπόν και δείχνει λοιπόν ένα σκάφος ένα, ένα, ένα, ένα, ένα αγνώστο ταυτότητα σε ένα αέριο φαινόμενο ε, και την ώρα που το δείχνει αυτό το πράγμα και έχει δείξει όλος ο κόσμος που βλέπει την live αναμετάδοση ότι τι είναι αυτό ας πούμε και τα λοιπά, και θα έπρεπε κανονικά η NASA που είναι υπεύθυνη για το live feed εκείνη τη στιγμή που το βλέπει όλος ο πλανήτης το βλέπει αυτό το πράγμα όλο ο πλανήτη. Δηλαδή, άνθρωποι από όλο τον πλανήτη. Μπορεί εσύ που με ακούσει αυτή τη στιγμή να μην το έχει δει, αλλά το έχουν δει αμέτρητοι άνθρωποι το βλέπανε live. Από όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, η ΝΑΣΑ λοιπόν αντί να πει τι είναι αυτό το πράγμα, να το διερευνήσει, να βάλει σχόλια, ας πούμε, να το καταγράψει όσο καλύτερα μπορεί, να κάνει zoom κλπ. Τι κάνει. Η ΝΑΣΑ ευθέω, ευθέω τσαμπουκά, κόβει τη σύνδεση. Κατευθείαν, ρίχνει δηλαδή το, τη σύνδεση με το διαστημικό σταθμό και έχει εξοργιστεί όλο ο κόσμο, α πούμε, και έχουν ξεσηκωθεί όλε οι οργανώσεις οργανώσει κλπ. Και, και γίνεται χαμό εδώ και ένα-δύο μήνε τώρα ε, από αυτό το πράγμα. Δηλαδή φτάνουν στο σημείο να, να δείξουν ολοκαθαρά ότι κοίταξε να δει, εμεί το ελέγχουμε το πράγμα και σε κοροϊδεύουμε. Δηλαδή, ας σου πούμε πέρα πρόκειται. Τι ήταν αυτό, τίποτα. Ε, ε, Μένας ε, ρεκιόσε πάνω στο τζάμι, ξέρω εγώ, αέρια βάλτον. Λέει, ε, ε, λένε και σε χλαμάρες, λένε ας πούμε ήταν μόρια πάγου που ρούνται πάνω από τη γη ξέρω εγώ και φανόταν θα ήταν μακριά. Και Λένε και σε χλαμάρες, δηλαδή μιλάμε τώρα για αηδίες. Που, ε, που είναι κωμωδία κανονικά, λένε σοβαρός ο άνθρωπος, ας σου λέτε, αφι ακούγει και γυλάει. Και φυσικά τα λένε για να πούνε κάτι. Και εντάξει τότε για αυτό τον λόγο ρίξατε τη σύνδεση, ε, σύμπτωση έπεσε ξέρετε εγώ. Δηλαδή πράγματα που δεν λες ούτε στα παιδάκια, ούτε τα παιδάκια δεν τα πιστεύουν. Ότι είναι σύμπτωση και έπεσε την ώρα που φαίνεται το πράγμα. Μας κοροϊδεύουν λοιπόν ανοιχτά, εξεφύγει ξεφύγει η ΝΑΣΑ τελείως πλέον. Οι άνθρωποι προφανώς κάποτε, η ΝΑΣΑ ήταν υψηλού κύρους οργάνωση και ήταν... Ε, ε, πώς το λένε, καθοδηγούνταν ή κυβερνούνταν α πούμε από σοβαρά άτομα, από επαγγελματίες. Οι οποίοι αυτό που κάναν το κάνουν αριστοτεχνικά. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ενώ πλέον φαίνεται έχουν αναλάβει κάποια καινούργια γενιά ανοίτων nerds αερασιτεχνών. Δεν εξηγείται αλλιώς. Οι οποίοι τα έχουν κάνει θάλασσα. Και έχουμε καταλάβει μόνο τι γίνεται. Και από τι γκάθε του. Τη συνεχή. Και από τον άγραμπο τρόπο με τον οποίο πάνε να τι καλύψουν μετά εξαφανίζουν τα αρχεία, κόβουν συνδέσεις, λένε τα χάσανε οι καθαρίστριες, διάφορες τέτοιε αειδίες. Έτσι λοιπόν κάνανε και με αυτό. Και σαν να μην έφτανε αυτό, πριν από μερικές μέρες έγινε κάτι ακόμα, κάτι πραγματικά, κάτι το οποίο ε, φτάνει πλέον σε επίπεδο κινηματογραφικής ταινία. Δηλαδή... Ε, θα περιμένατε να το δείτε σε μια κινηματογραφική ταινία επιστημονική φαντασίας... που έχει την πρόθεση, ας πούμε, τόσο να καταδείξει αυτά τα ζητήματα. Και όχι να γίνεται live από την NASA, αυτό που θα σας περιγράψω σε λίγο. Ε, κοιτάξτε. Αυτά τα πράγματα έχουν τους κωδικούς τους, φυσικά. Ε, άλλωστε και αυτοί όταν μιλούν στους ασύρματους, μιλάνε με κωδικούς. Ε, θα σας πω παρακάτω τι εννοώ με όλα αυτά. Ε, Mechetotte Ride this uh, torpedo, Macuta. You chose a road to take, don't you lose control. You chose a road to take, don't you lose control. Torpedo ride right until the end. We will ride this torpedo right until the end. Don't forget I'm watch, it. watch it. It. Don't, Don't you. you make no mistake. Don't you try to fool me. I can't. only. Λοιπόν, λίγο καιρό μετά από το περιστατικό που σας περιέγραψα νωρίτερα, η ΝΑΣΑ αποκαλεί και πάλι την παγκόσμια αφρενίτιδα, καθώς έκοψε τη ζωντανή μετάδοση πάλι από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ακριβώς τη στιγμή που ένας Ρώσος κοσμοναύτης που βρισκόταν εκεί, στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μετέδιδε ότι βλέπει UFOs να τον πλησιάζουν. Και μάλιστα αυτά φαίνονταν και στην κάμερα. Ε... Όπως ακριβώς στο προηγούμενο που σας έλεγα στο live feed το αντικείμενο, ο δίσκος αυτός γίνεται καθαρά ορατός για παρκετά δευτερόλεπτα πριν το κόψουμε. Για, αν θυμάμαι καλά, 45 δευτερόλεπτα το δείχνει, 40. Ε... Και έκοψε την απευθείας μετάδοση προκαλώντας τον παζουρισμό που σας περιέγραψα. Την... Ε, περασμένη πέμπτη όχι και αυτήν που μας πέρασε την προηγούμενη στις 21 Νοεμβρίου ε, η NASA ε, έκλεισε απότομα έναν Ρώσο κοσμοναύτη που περιγράφει εισερχόμενα UFOs incoming UFOs ε, ε, στη ζωντανή μετάδοση του ISS του διεθνούς Διαστημικού Σταθμού ε, ο κοσμοναύτης βλέπει τα identified aerial φαινόμενα που αργά κινούνταν προς τα πάνω από πάνω του στον ε, διαστημικό σταθμό προτού πέσει μαχαίρι από τον έλεγχο εδάφους της Αμερικανικής ε, Διαστημικής Υπηρεσίας και σταματήσει η αναμετάδοση ε, Λοιπόν ε, το πλάνο αυτό έδειχνε τρία UFOs ε, φωτεινά πολύ να κινούνται στη ζωντανή μετάδοση του ISS και ακουγόταν εκείνη τη στιγμή η κωδική συζήτηση μεταξύ του Ρώσου κοσμονάστη και του προσωπικού εδάφου της NASA ως περαιτέρω απόδειξη δηλαδή για το ύποπτο της ε, υπόθεσης. Ε, η συζήτηση αυτή που λάβανε χώρα εκείνη τη στιγμή όταν εμφανίζονται τα UFO, ε, μιλούσαν για άλλα πράγματα πιο πριν και ξαφνικά εμφανίζονται τα UFO και αλλάζει εντελώς η κουβέντα, μοιάζει να γίνεται κώδικη. Ξέρετε, αυτό το ξέρουμε και από τις προσεληνώσεις ακόμα, ε, έχουν ένα κώδικα οι αστρονάστες, σε σχέση συμφωνούν. Επειδή γνωρίζουν ότι είτε αυτό που κάνουν στο διάστημα να μεταζίζεται ζωντανά και το βλέπει κόσμος είτε γιατί τέλος πάντων να και θα μπορούσε κάποιος να υποκλέψει το σήμα, να το ακούσει όπως, όπως γίνεται και όπως έχει γίνει αμέτρητες φορέ ε, κλπ. λοιπά όταν συζητάνε για τέτοια πράγματα έχουν συμφωνήσει διάφορους κώδικες με τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο θα τα συζητάνε ολιγόλογα, λακωνικά, ψύχρεμα και μη αναφερόμενη συγκεκριμένα σε αυτό που συμβαίνει έτσι λοιπόν εδώ ξαφνικά Την ώρα λοιπόν προφανίζουν τα αντικείμενα αυτά Και φαίνονται κανονικά στην κάμερα ε, ο, α, του Λέει το, ο, ο, το, το Το προσωπικό εδάφου Στον κοσμοναύτητο Ρώσο Του λέει Είναι εκεί μαζί σου αυτή τη στιγμή Όπως ανέφερες Δηλαδή το βλέπ, τα βλέπουμε και εμείς Και λέει αυτός Ναι και είναι αρκετά κοντά Λοιπόν. Και μάλιστα φτάνει κάποια στιγμή αφού ανταλλάσσουν έτσι για λίγο Για πολύ λίγο ας πούμε ένα τέτοιο διάλογο κωδικό Σαν να μιλάνε έτσι ξέρετε με κάποιο κλείνοντας το μάτι πούμε, Με κάποιο νόημα ότι αυτοί ξέρουν για τι πράγμα μιλάνε Αλλά εσύ δεν ξέρεις και δεν το ονομάζουν αυτό το πράγμα Για να μην γίνει πολύ αποκαλωτικό σε κάποιον που το έχει πάρει πρέφα Τι συμβαίνει Λοιπόν ε, ο, Όταν λοιπόν ε, Ο Ρώσος κοσμονάφτης κάποια στιγμή η και λέει ένας κάφος και όταν λέει τη φράση ένας κάφος, ο έλεγχος εδάφος της Νάσα τον διακόπτει και του λέει κόπι όλ, κόπι όλ και τον κόβουνε κόπι όλ δηλαδή ok, belief the over και τον κόβουνε και κόβουνε το βίντεο την αναμετάδοση που γίνεται εκείνη τη στιγμή πάλι και το βλέπει κόσμος και την επικοινωνία με τον κοσμονάστη Πρόλαβε και το είδε δηλαδή και αντέδρασε γρήγορα, καταλαβαίνω ότι κάνει γκάφα ο κοσμονάτσις επειδή είναι Ρώσος και δεν, δεν έχουν συνονοηθεί καλά. Είναι πιο καλά συνονοημένοι με τους Αμερικανούς τους τρονάφτες. Οπότε με τον Ρώσο ο πούμε δεν είχαν καλή συνεντρόηση. Οπότε προτί μπορέσει ο Ρώσος να μιλήσει πολύ, τον κόψατε. Πρόλαβε όμως να πει το πιο σημαντικό, ένας κάφος. Αυτό βέβαια όπω καταλαβαίνετε είναι 100% απόδειξη ότι η ΝΑΣΑ και η Ρωσία γνωρίζουν ότι υπάρχουν σκάφη που επισκέπτονται, άγνωστα σκάφη, που επισκέπτονται συχνά το διαστημικό σταθμό. Ε, διότι δεν υπάρχει κανένας πανικός εδώ σε αυτή την ιστορία. Εσύ είναι εκεί μαζί σου, ναι, ναι, ναι, τους έχω, τους βλέπω κι εγώ, ένα σκάφο κλπ. σαν ε, να γνωρίζουν από πριν περί την πρόκειται. Λοιπόν... Ε, ε, υπάρχουν βέβαια οφολόγοι που λένε ότι τα εξωγήνια διαστημικά σκάφη είναι γνωστό ότι προκαλούν ηλεκτρικές ή ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές και απενεργοποιούν τα οχήματα, τα ρολόγια κλπ, ότι μπορεί ας πούμε, μια ηλεκτρομαγνητική διαταραχή λόγω της παρουσίας τους να ανέκοψε το σήμα ή το βίντεο ή την επικοινωνία. Ε, αλλά αυτό είναι αμιλητέα παρατήρηση ας πούμε. Ε, μάλιστα έχουν βγει αυτές οι μέρες διάφορες σκεπτικιστές εντός αγωγικών σκεπτικιστές της κακιάς ώρας αστεία άτομα τα οποία λένε τα αντικείμενα τα οποία στο βίντεο είναι απλά λέει πάγος. Είναι μόρια πάγου αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Ε, λοιπόν είναι απλά λέει δια, σωματίδια πάγου λέει διασκορπισμένα ας πούμε και τα λοιπά, καθώς ο ISS διορθώνει την πορεία του. Και άλλα τέτοια κομικά πράγματα έχουν ξεφύγει τελείως και μας λένε δηλαδή θα φλαμάρες ενώ μπροστά στα μάτια μας λέει ο άλλος ένα κάθο και τον κόβουνε. Και το κάνουνε έχοντας γνώση ότι δεν πρόκειται να τους τυμπέσει κανένας. Ποιος θα μιλήσει για αυτό το πράγμα. Ποιος, ποιος θα τους καταγγείλει, ποιος θα τους κατηγορήσει. Ε, τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια, η κυβέρνηση, Ποιο. Οι, οι ουφολόγοι. Α πούμε, να φοβηθούν του οfolόγου, να φοβηθούν ποιον, α πούμε, του ε, διάφορου γραφικού νεαρού που υποκρίνονται ότι ασχολούνται στο ίντερνετ με αυτά τα ζητήματα για να κάνουν φιγούρα οι οποίοι θα βγουν και θα πούνε να η Νάσα κτλ. Ε, ξέρετε, α πούμε, τι η Νάσα για αυτό το πράγμα και που του έχει γραμμένο. Λοιπόν, επομένω μπορούν και τα κάνουν αυτά τα πράγματα, πάντω την άποψή μου, λέω έτσι, κατά τη δική μου άποψη, όλα αυτά. Ε, μπορούν λοιπόν και τα κάνουν αυτά τα πράγματα επιδεικνύοντας ταυτόχρονα, κάνοντας μια επίδειξη δύναμης. Ότι ναι, ορίστε, το κάνουμε εμείς αυτό το πράγμα και ε, ε, δεν έχω να απαντήσω τίποτα. Το κόβω εγώ έτσι από το μα, δεν δίνω καμία εξήγηση, βγαίνει κάποιος διαλογαριασμό μου, κάποιοι διάφοροι ανόητες, με λένε ότι ήταν πάγος, ξέρω εγώ, ότι ήταν αέρια βάλτο στον αέρα, να τα αναδέντιφάει τα αέρια φαινόμενα. Λοιπόν, και τελείωσε εκεί το ζήτημα, δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα. Σο σε θα δώσει λογαριασμό. Ποιο ποιος... υπάρχουν δημοσιογράφοι, νομίζετε, αυτή τη στιγμή στον κόσμο, οι οποίοι θα πάνε και θα πιάσουν την άσα και θα τους να του πούμε άλλα δοκίρια Νάσα, είναι μια κυρία Δηλαδή αυτή η Νάσα καπου όπω δεν είναι κάποιοι επιστήμοιο. Ποιο εγώ πάντα λέω, ποια είναι αυτή η κυρία, δεν τη γνωρίζω, ας, με μιλάτε για λογαριασμό της. Δεν Δέλετε τη δική σα άποψη. Είστε σπόξμα τη κυρία αυτή τη α πούμε τι επιστήμονε, θα την πάρουμε τηλέφωνο τη ρωτήσουμε, αν είναι έτσι, πώ ε, έτσι λοιπόν δεν υπάρχει λοιπόν αυτή η κυρία η Νάσα για να πάνε αυτοί οι μεγάλο δημοσιογράφοι που θα ίσως θα μετρούσε για τους ε, διάφορους έτσι, γραφικούς και επικιστές αυτών των θετικών που είναι, φωνάζουν από μόνα τους ε, να τη ρωτήσουν. Και ας εδώ κυρία Νάσα τι είναι αυτό το βίντεο, τι δείχνει εδώ πέρα, τι έκανες εδώ, γιατί το κόψες, τι συμβαίνει, τι λέει, ο κόσμος, σκάφος, τι σκάφος είναι αυτό. Τι είναι αυτά που φαίνονται στο, στο βίντεο. Δεν πρόκειται η Νάσα δηλαδή να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Όπως θα βρισκόταν για παράδειγμα ένας ε, πολιτικός που κατηγορείται για ένα σκάνδαλο, ας πούμε, κάτι τέτοιο, φανταστείτε. Δεν τους ελέγχει κανένας. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι μιλώντας για την ΝΑΣΑ συγκεκριμένα, το πρώτο άρθρο του καταστατικού της ΝΑΣΑ είναι πως οτιδήποτε κάνει η ΝΑΣΑ Προ τα έξω, οτιδήποτε δηλαδή δημοσιεύει, οτιδήποτε για τουδήποτε μιλάει κλπ. Θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί από τι αντίστοιχε κυβερνητικέ υπηρεσίε για ζητήματα εθνική ασφάλεια. Επομένω, ανά πάσα στιγμή η Νάσα μπορεί να επικαλεστεί αυτό το πρώτο άρθρο του κατηστατικού τη και να πει ότι εγώ δεν μπορώ να τα συζητήσω αυτά τα πράγματα γιατί δεν από το πρώτο άρθρο του κατηστατικού. Ε, πρέπει να, να εγκριθεί, δηλαδή το γεγονό ότι μιλήσω για αυτά δημοσίευσα από τι κυβερνητικέ υπηρεσίε στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Και αυτό μπορεί να απαντήσει η ΝΑΣΑ πολύ πιο πριν κάποιος δημοσιογράφος βγάλει στον αέρα κάτι. Ακόμα και αν θα πήγαινε ένα έγκριτος δημοσιογράφος από κάπου, γιατί μόνο αυτοί θα μπορούσαν να το διερευνήσουν. Οι έγκριτοι μεγάλοι δημοσιογράφοι. Ε, ακόμα και αν θα πήγαινε να του βρει κάποιος και να κάνει αυτέ τι ερωτήσει, α πούμε, θα έλεγαν αυτοί αυτό. Οπότε ο δημοσιογράφος έλεγε: Δεν έχω θέμα. Άρα τι να βγω και να πω ότι ξέρεις η ΝΑΣΑ μου λέει το άρθρο ένα του καπιτατικού μου δεν έχει ιστορή και έτσι λοιπόν αυτά τα πράγματα δεν ε, στο επίπεδο που πρέπει να συζητηθούν και αυτό είναι α, πολλές φορές από τραγικό μέχρι κομικό όπως ε, καταλαβαίνετε όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και έτσι συνεχίζουν ε, ο κόσμος το έχει τουμπανό και εμείς κρυφό καμάρι που λέμε ε, συνεχίζουν λοιπόν αυτά τα, αυτά τα πράγματα να είναι πασίγνωστα να είναι επιβεβαιωμένα αμέτετες φορές να μην μας ενδιαφέρει πια, μάλιστα. Ποιο είδε τι, ότι φάνηκε ένα φω, ένα σκάφος που πετούσε. Τα έχουμε δει τόσα εκατομμύρια φορές που δεν μας ενδιαφέρει πλέον αυτό το πράγμα. Υπάρχουν διάφοροι μάλιστα, ε, εδώ στην Ελλάδα που είμαστε και λίγα χρόνια πίσω, ε, που το παίζουν, α πούμε, ότι έχουν ουφολογικά ενδιαφέροντα. Και αναφέρονται συνεχώ η τάδε θέα, το τάδε περιστατικό που είδαν αυτό, και έπεσε ένα αυτό, και βρήκαν στο χώμα αυτό το πράγμα. Και είπε ο Μάρτιρα ότι το είδα το φω, έτρεχε, ξέρω εγώ, που με μεγάλη ταχύτητα. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι γραφικότητε. Πλέον. Αυτά είναι πώς το λένε, λογιστικές ε, παροχημένες φάσεις λογιστικού τύπου. Αυτά είχαν σημασία τη δεκατία του 50 του 60, άντε τη δεκαετία του 80 για εμάς που είμαστε πούμε, κάπως νεότεροι. Ε, όταν ακόμα δηλαδή προσπαθούσαμε να πείσουμε στις μαραθώνιες συζητήσεις τους διάφορους ε, χλεβαστές μας, ε, σκεπτικιστές των ζητημάτων αυτών ότι είναι ζήτημα το οποίο χέρι έρευνας ότι πρέπει να διερευνηθεί, ότι πρόκειται αλυσινό μυστήριο γιατί στην αρχή αρνούνταν τελείως ότι υφίσταται κάν το μυστήριο ενώ πλέον δεν προσπαθεί κανένας να πείσει κανέναν ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα, τα έχουν παραδεχθεί ε, οι πάντες. Ε, από τους μεγαλύτερους επιστήμονες μέχρι τους μεγαλύτερους στρατιωτικούς, και από βασιλιάδες και πρωθυπουργούς και υπουργούς άμυνας μέχρι όλο τον κόσμο, ε, όλο τον official, τον κόσμο των υψηλών αξιωματούχων, αν θέλετε να μιλήσουμε περί συγκαλύψεων, πούμε που δεν υφίσταται σε αυτό το επίπεδο. Ε, το έχουν παραδεχθεί από τη δεκαετία του 1950 ακόμα. Επομένως δεν παίρνει θέμα για το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Και αυτοί που το εισχυρίζονται, αυτό το πράγμα, είναι απλώς ανελημέρωτοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι άσχετοι τελείως. Και αυτοί ακόμα οι οποίοι ασχολούνται με το να προσπαθούν συνέχεια να καταδείξουν ότι κάτι υπάρχει, είναι και αυτοί άσχετοι. Είναι και αυτοί οι είναι γραφικοί. Και αυτοί. Αυτό που μας ενδιαφέρει πλέον, είναι πίσω από αυτά τι συμβαίνει. Ε, ποιο είναι το σενάριο. Τι, τι, τι, ποια είναι, ποια, ποιοι είναι αυτοί οι επιβάτες αυτών των σκαφών ε, με ποιου έρχονται σε επαφή τι γίνεται εδώ στη γη με ε, είναι αυτά τα πράγματα που μας ενδιαφέρουν πλέον και όχι αν είδε κάποιος ένα φωτάκι στον ουρανό ή αν υπάρχουν τα UFO ή δεν υπάρχουν Συνεχίζουν παρόλα αυτά για πολλούς να είναι τα Ghost Riders in the Sky, τα φαντάσματα στον ουρανό, τα οποία δεν είναι καθόλου σπάνια, όπως λέει το παλιό western κομμάτι. Μάλιστα έχω τώρα να σας παίξω έτσι για ε, την απόλαυσή σας, ένα, μια πολύ σπάνια ηχογράφηση, ιταλική παρακαλώ περέτα, του θρηλυκού Μάριο Ντελμονακό. Ο πίτρο αγουδάκι, οι cavalieri del cielo, the, the ghost riders in the sky, έτσι, ακούστε. racconto un'antichissima leggenda di Toboy que lungo la pianura sconfinata. si perdeva il και οι όσει και οι γρήπες ε, να ξέρετε ότι δεν, έχονται, τα, τα, δεν είναι μόνο τα υπτάμενη δίσκη και τα σκάφη αυτά που χαρακτηρίζονται unidentified aerial φαινόμενα αλλά ακόμα και η γρίπη την οποία κολλάτε πολλές φορές είναι unidentified aerial phenomenon ε, Αγνώστου του ταυτότητος, ε, ένα αέριο φαινόμενο ε, και δεν αστιεύομαι με αυτό έχει αρκετό καιρό τώρα που ε, τα αγγλικά πανεπιστήμια έχουν παραδειχτεί επισήμως κάτι που το ξέραμε εδώ και πολλά χρόνια από τον μακαρίτη μεγάλο αστρονόμο τον Sir Fred Hoyle, τον οποίον εκτιμούμε ιδιαίτερα στο περιοδικό Strange ε, ότι οι περισσότερες επιδημίες αρυστιών και γρυπών και λοιπά έρχονται από το διάστημα είναι βέβαια ο, ο, οι ισχυρισμοί αυτοί εντάσσονται στην ευρύτερη θεωρία από την οποία είχε ασπαστεί ο Σερφρετ Χόιλ και νομίζω είναι και ο νονός της, ε, του τίτλου που ονομάζεται θεωρία της πανσπερμίας ε, δηλαδή φανταστείτε ένα σπέρμα πούμε, που έρχεται από το σύμπαν έτσι, που είναι ε, το πανσπέρμα η θεωρία της πανσπερμίας που έρχεται εδώ σε εμά. η οποία υποστηρίζει ότι η ζωή στη γη φυσικά έχει έρθει από το διάστημα ε, Υπομορφία, α πούμε, είτε αμινοξέων, είτε βακτηριδίων, είτε π, π, ε, α, αρχιτυπικών α, μορφών ζωή κλπ. Και λοιπά. Ε, έτσι θυμάμαι τον καθηγητή Γουίγκραμασίνκ, ο Τσάντρα Γουίγκραμασίνκ, και είναι ένα του Αγγλικού Πανεπιστημίου του Κάρντιφ ο οποίος ε, βγήκε πριν από μερικά χρόνια και ισχυρίστηκε επισήμως ότι το Πανεπιστήμιό του κατέληξε στις έρευνες που έκαναν πολύ καιρό ότι ε, ο, όντως ορισμένες επιδημίες, ε, ο, ορισμένες επιδημίες α, α, αψηφούν τους ε, συνηθισμένους μηχανισμούς μετάδοσης ασθενειών και μπορούν να εξηγηθούν ε, ότι σύνοφα ιών Λέουν ελεύθερα στο διάστημα και κάποιε φορέ μπαίνουν στην ατμόσφαιρα τη γη. Ή η, η γη, καθώ κινείται και ταξιδεύει, περνάει μέσα από τα σύννεφα αυτά. Ε, Ω παράδειγμα, μάλιστα, που καταδείχτηκε σε βρετανικά ιατρικά περιοδικά πριν από χρόνια, ο Γουικραμασίνκη έχει αναφέρει τη θανατηφόρα επιδημία γρήπη του 1918. Παραθέτω, μάλιστα, ε, τι αναφορέ πολλών ιστορικών τη εποχή τη ιατρική, που προγραμματίστηκαν πολύ με την εξάπλωσή τη. Η γρήπη αυτή διαδόθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο σε τρία διαδοχικά κύματα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί από τους ειδικούς ως τελείως ακατανόητα μέχρι σήμερα. Η αρρώσια αυτή είχε εκδηλωθεί την ίδια ακριβώς μέρα σε τελείως απομακρυσμένες περιοχές. Ε, ενώ αντίθετα έκανε βδομάδες για να εξαπλωθεί από τα σημεία στα οποία εμφανίστηκε στις κοντινές περιοχές λίγων μονάχα χιλιόμετρων. Παραξενο. Μια άλλη παραξενιά της μάλιστα θυμάμαι ήταν η ξαφνική εμφάνισή της σε χωριά στην Αλάσκα το χειμώνα του 1918 τα οποία όμως αυτά τα χωριά ήταν απομονωμένα για μήνες δηλαδή λόγω του χειμώνα ε, δεν πήγαινε κόσμος εκεί επί μήνες για να του πάει πέρα κάποιος να τους κολλήσει. Πώς λοιπόν μπορεί ε, η θεωρία η γνωστή ιατρική της εξάπλωσης από άτομο σε άτομο να εξηγήσει αυτά τα παράξενα περιστατικά. τέλο πάντων, συγκεντρώνται και πολλά άλλα στοιχεία κατέληξαν πολύ πολύ συγκεκριμένα ε, με έναν τόμο ολόκληρο από έξεση στοιχείων και αναλύσεων ότι η εξήγηση είναι στο διάστημα ε, Μάλιστα με αυτόν τον τρόπο εξηγήσανε, αν θυμάστε, και την επιδημία του ιού SARS. Ότι ένα σύννεφο ιών SARS έπλεε στο διάστημα, εκατομμύρια από αυτούς τους ιούς μπήκαν στην ατμόσφαιρα και έπεσαν στη γη ανατολικά των Ιμαλαίων. Όπου η στρατόσφαιρα εκεί είναι λεπτότερη. Μάθαμε δηλαδή από αυτήν την ιατρική, α πούμε, ανακοίνωση ε, και μια ωραία πληροφορία, έτσι, ότι η γη ανατολικά των Ιμαλαίων, εκεί η στρατόσφαιρα είναι λεπτότερη. Έχει ενδιαφέρον. Εκεί λοιπόν όντω προκλήθηκαν οι πρώτες σποραδικέ μολύνσει που τελικά κατέληξαν σε επιδημία. Ε, και επίσης ε, ανακοίνωσε εδώ και χρόνια ο Winkermasing ότι θα εμφανίζονται συνεχώς νέοι ή γρήπης που θα οφείλονται σε καθυστερημένες τόσες των ιών που ακόμα κυκλοφορούν στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και μεταλλάσσονται. Ε, αλλά και νέοι, πολύ παράξενοι γρήπη που δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη, που θα εμφανιστούν από νέε εισβολέ από το διάστημα. Και από τότε μέχρι τώρα, που τα ανακοίνωσα αυτά μέχρι τώρα, όντω ε, έχουμε φτάσει μάλιστα στο σημείο, ε, ακόμα και τα λεγόμενα εμβόλια τη γρήπη που γίνονται στι ομάδε ψηλού κινδύνου, α πούμε, που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που κάνουν εμβόλια αντίον τη γρήπη, που έχουν διάφορα προβλήματα, ε, να μην δουλεύουν τα εμβόλια αυτά και να αρρωσταίνουν πάλι από γρήπη. Ε, μάλιστα ε, πρόσφατα από το ίδιο πανεπιστήμιο παρατήσετε ένα πρόσφατο πείραμα που εντόπισε και συνέλεξε ζωντανά βακτηρίδια σε υψόμετρο 45 χιλιόμετρων σε στρατόσφαιρα ε, Πιο ψηλά δηλαδή από τους δορυφόρους Αν και κάποια από αυτά τα βακτηρίδια έμεζαν πολύ με εκείνα της επιφάνειας ε, ήταν επεπισμένοι ότι προέρχονται το διάστημα και όχι από την επιφάνεια της γης Και είναι ενδιαφέρον να σημειώσω εγώ, πάντοτε κατά την άποψή μου, ότι ο Γουικραμασίν και ο Σέρφρεντ Χόιλ, που ανέφερα νωρίτερα, ισχυρίζονταν και κάτι ακόμη πιο παράξενα πράγματα. Προσέξτε, ότι η κοσμική σκόνη φράζει σιγά-σιγά τη γηναι ατμόσφαιρα και σύντομα θα πυροδοτήσει μια νέα εποχή των πάγων. Οπότε έχουν δηλώσει πρέπει να καίμε περισσότερα φυσικά καύσιμα για να αυξήσουμε το λεγόμενο φαινόμενο του θερμοκηπίου παρά το αντίθετο. <χαι> Ωραίο, ε. Αυτή η θεωρία βρίσκει σήμερα πολλούς οπαδού, μάλιστα, ανάμεσα τους σκεπτικιστές του φαινομένου του θερμοκηπίου. Γιατί και εκεί όπως ίσως έχετε καταλάβει διαφαίνεται ότι και εκεί υπάρχει κάποια μεγάλη κοροϊδία και ποιος ξέρει τι παίζει στο παρασκήνιο όλων αυτών των ζητημάτων Εν πάση περιπτώσει, εμεί συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με τα πράγματα που αγαπούμε από το περιοδικό Strange, από τον Αλμπίντο και από τον Μυστικό Διαστημικό Σταθμό και από το Αόρατο Κολέγιο και εκπέμπουμε εκεί έξω τι απαγορευμένες πληροφορίε μας, τις εμπνεύσεις μας, τις μυστηριώδεις διηγήσεις μας και τις εξερευνήσεις μας αλλά και τις ιδέες μας, τους στοχασμούς μας και τις συζητήσεις μας επάνω στα ενδιαφέροντα θέματα που αγαπούμε. Έχουμε ανοιχτά τα ραντάρ μας και μπορούμε να εντοπίζουμε την αγάπη μας αυτήν από πολύ μακριά, γιατί ταυτόχρονα είναι και τόσο κοντά. Και έτσι, ε, ακούστε μια καταπληκτική διασκευή του Radar Love. για Σώσιμο. Και άλλωστε, ποιος είναι υπερφύαλο, αλαζονικό τόσο πολύ, ώστε να νομίζει ότι μπορεί να σώσει ή να καταστρέψει τον πλανήτη, ο οποίος είναι ένα τιτάνιος κόσμος και εμεί είμαστε κάτι, κάτι απεροελάχιστα μικρόβια που ζουν επάνω του και μάλιστα συγκεντρωμένα σε πολύ συγκεκριμένα σημεία, κάπου στο 30% της επιφάνειάς του, γιατί το υπόλοιπο 70% είναι ωκεανή. Και, και εκεί ακόμα, στο 30% της επιφάνειας, το 60% περίπου, να μην αναφέρω και παραπάνω ποσοστό, συνεχίζει μέχρι σήμερα να είναι ανεξερεύνητο. Δεν έχει πατήσει ανθρώπους πότε Έχω αναφέρει επανειλημμένως τα παραδείγματα, δεν θέλω να τα επαναλάβω, είναι όπως το λέω. Ε, σκεφτείτε μόνο ότι, ξέρω, η Σαχάρα είναι 2,5 φορές η Ευρώπη, θα δίνω ένα δείγμα. Τι εννοώ. Λοιπόν, ε, οπότε, η... Uh, uh, η φάση λοιπόν είναι καθαρά αλαζονία ή τελος πάντων μια περίπλοκη συνωμοσία κονδυλίων και uh, τέτοιων ζητημάτων που σηκώνει η τέλο αυτή Και υπάρχει μια υπερβολή στην όλη η συζητηση και αυτη και υπαρχει μια υπερβολη στην ολη ιστορια δεν λέω πως δεν υπάρχουν προβλήματα, uh, λέω πως υπάρχει υπερβολική uh, uh, κατάδειξή τους και υπερβολική συμπερασματολογία από αυτά, και κατά τη γνώμη μου, και λανθασμένα κατευθυνόμενη. Διότι αυτό που στην πραγματικότητα πάντοτε, κατά την άποψή μου, συμβαίνει, την όχι αβίαστη άποψή μου, είναι ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό που το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με τη λεγόμενη υπερθέρμανση και με όλα αυτά έχει να κάνει με τη δραστηριότητα του ηλίου μα και όχι με τι ανθρώπινε δραστηριότητε τότε φυσικά κατά τη γνώμη αλλά νομίζω είναι και φανερό ε, λογικά αδυνατούν να προβληματίσουν σε οτιδήποτε τον πλανήτη και άρα στο πλανήτης όπως είπα δεν θέλει και σώσιμο, θα κάνει ένα τίναγμα πούμε, όπως ένα σκύλο στινάζει το νερό από πάνω του και θα μας εξεδονήσει στο διάστημα και θα συνεχίσει ο πλανήτης να υπάρχει η ανθρωπότητα θα πάψει να υπάρχει αμα το κάνει αυτό επομένως save humans όχι save the planet λοιπόν ε, η είναι τώρα πιο ενεργός από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χίλια χρόνια, θα το πω έτσι. Εδώ και πολύ καιρό, ε, μάλιστα, σα φέρω ένα παράδειγμα που σημάμε αφορά το Αστρονομικό Ινστιτούτο τη Ιρύχης, αν δεν απατώμαι, όπου κάνανε μια θρηλική έρευνα, χρησιμοποίησαν ε, μάζες πάγου από τη Γρυλανδία για να πάρουν μια εικόνα της δραστηριότητα του ήλιου μας κατά το παρελθόν. Και από τότε είναι που γνωρίζουμε το ζήτημα. Ο οποίο μόνο σχετικά πρόσφατα άρχισε να δημοσιοποιείται και να συζητείται, αλλά επειδή είναι μια πιο δύσκολη συζήτηση από αυτήν του οικολογικού προβλήματο, όπω το έχουν θίξει όλοι που το καταλαβαίνει μέχρι και η κουτσιμαρία, ε, δύσκολα συζητιέται. Ε, Καταλήξαμε ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα ο αριθμό των ηλιακών κοιλίδων, για παράδειγμα, αυξήθηκε πάρα πολύ. Οι οποίε ξεκίνησαν να καταγράφονται περίπου το 1600, δεν απατώμαι, με την ανακάλυψη βέβαια του τηλεσκοπίου. Ε, Τέλο πάντων η ποικιλία του αριθμού των ηλιακών κοιλίδων έχει αποκαλύψει ότι η δραστηριότητα του ήλιου ε, το βλέπουμε αυτό μέσα από τι ηλιακές κοιλίδες έμμεσα παρουσιάζει 11χρονους κύκλους δηλαδή περιόδους του οποίου ο ήλιο έχει μεγαλύτερη δραστηριότητα κάθε 11 χρονου κυκλους δηλαδη περιοδους στις οποιες ο ηλιος καθώς και άλλες τέτοιε ανάλογε περιοδικές συμπεριφορές ε, για παράδειγμα οι λιγότερε κινήδες των ήλιο που εμφανίστηκαν στην ιστορία της εποπτείας μας εμφανίστηκαν ανάμεσα στο 1640 κάτι μέχρι το 1720, ξέρω εγώ. Αυτές ήταν οι λιγότερες. Η περίοδος αυτή είναι γνωστή γιατί έχει ονομαστεί το ελάχιστο του μόντερ από τον Άγγιο αστρονόμο που μελέτησε το φαινόμενο. Λοιπόν, το ελάχιστο του μόντερ, λοιπόν, έχει ανακαλυφθεί ότι κατά το μακρινό παρελθόν συνέπεσε με μια περίοδο παραπεταμένου ψύχους, που συχνά αναφέρεται, το έχετε ακούσει, η μικρή εποχή των παγετώνων. Οι ειδικοί που έχουν ασχοληθεί με αυτά έχουν βάσιμες υπογονίες ότι τα δύο αυτά γεγονότα συνδέονται, δηλαδή το ελάχιστο του μόντερ με τη μικρή εποχή των παγετώνων, το φαινόμενο αυτό με τη μικρή εποχή των παγετώνων. Ε, και τότε ήταν όταν αρχίσαμε να προβληματίζονται για αυτά από το αστρονομικό Ινστιτούτο της Διρήχης, αν δεν κάνω λάθος είναι, ψάξαμε σε μάζες πάγου από τη Γροιλανδία για τις συγκεντρώσεις ενός ισότοπου του Βηρηνίου. Το ισότοπο αυτό, ξέρετε δημιουργείται από την πρόσκρουση κοσμικών σωματιδίων υψηλής ενέργειας από το διάστημα δηλαδή έρχονται ε, σωματίδια υψηλής ενέργειας αλλά να λέμε κοσμικές ακτινοβολίες με σωματίδια πάνω στο γη είναι ο ε, το οποίο αποτυπώνονται σαν ακτίνες χι, φανταστείτε κάτι σαν μια πλάκα με ακτίνες χι καθώς είναι, έχει διαπιστωθεί ότι τα ρεύματα των κοσμικών σωματιδίων σχετίζονται με το λεγόμενο ηλιακό άνεμο. Και έτσι, οι συγκεντρώσεις του βιλίου στον πάγο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βγουν συμπεράσματα για την κατάσταση του ηλίου και τον αριθμό των ηλιακών κυκλοίδων αντίστοιχα σε μια εποχή στο παρελθόν. Ε, δηλαδή βρίσκουν τα στρώματα του πάγου αυτού γνωρίζουν περίπου την εποχή που έχει περάσει όταν ε, στο στρώμα που διερευνούν και από ποια εποχή προέρχεται το στρώμα αυτό βρίσκουν βυρίλιο εκεί και βρίσκουν έτσι αποτυπωμένες τις ε, κοσμικές αυτές, ε, τα, ε, αυτές ακτινοβολίες που σχετίζονται με τις ηλιακές και αυτό που σχεδόν αποκρύπτονταν τόσα χρόνια από αυτές τις έρευνε, ήταν το εξή. το πιο εκπληκτικό έβριμα από όλα αυτά που ήταν το εξής ότι στη διάρκεια των τελευταίων 1200 ετών περίπου ο Ήλιος δεν ήταν ποτέ τόσο ενεργός όσο τα τελευταία 60 χρόνια. Τα δεδομένα που έχουν συγκεντρώσει, χωρίς να θέλω να σας φοβήσω, υποδεικνύουν ότι η αυξημένη αυτή ηλιακή δραστηριότητα επηρεάζει σοβαρότατα το κλίμα του πλανήτη και το κάνει πολύ θερμότερο. Δηλαδή... Ε, επίση διαφαίνεται ότι επηρεάζει επίση και το μαγνητικό πεδίο τη γης. Αυτό σηκώνει μια άλλη μεγάλη συζήτηση που ελπίζω να την κάνουμε κάποτε. Ε, και έτσι λοιπόν ε, είναι αυτέ λοιπόν από τη μία αυτέ οι 11χρονε περίοδοι ε, του ηλίου και τη δραστηριότητα του ηλίου και σε σχέση με τι ηλιακέ κοιλίδε αλλά από τη μια και από την άλλη αυτό το γεγονό ότι είναι εδώ και 60 χρόνια Εντονότερη η δραστηριότητα του ήλιου από τα τελευταία 1200. Εσείς τι λέτε λοιπόν. Ένα τιτάνιο ουράνιο σώμα, μια τιτάνια φωτιά που είναι, ο ήλιος είναι 330.000, αρέσει να το λέω, είναι 330.000 φορές μεγαλύτερος από τη γη. Και βρισκόμαστε α πούμε σε μια περιστροφή, α πούμε γύρω από αυτό το τιτάνιο πύρινο σώμα το οποίο παρουσιάζει μια αυξημένη δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια από ό,τι τα τελευταία 1.200 χρόνια. Ε, αυτό δεν θα προκαλούσε θερμότερο κλίμα στον πλανήτη μας και όλα τα συναφή και όλα τα παρεπόμενα. Ε, νομίζετε ότι το προκαλούν τα σπρέια, τα ντομοκτόνα σας ή τα, το, τα λακ που έβαζαν παλιάτερα οι γυναίκες, Α πούμε, ή ότι το, το γεγονό ότι πέρδονται οι αγελάδες, α πούμε, γιατί κάτι λένε. Ή ότι <είωτι>, από το, τα κάρβουνα που καίμε στο τσάκι, α πούμε, ή από τα, σα, τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων κλπ. ποιο θα επηρεάζεται τη θερμότητα του πλανήτη πιο πολύ, αλλά βρίσκεται με την κοινή λογική. Το 330.000 φορές μεγαλύτερο σώμα από τη Γη που είναι μια φωτιά που είναι δίπλα μας ή ε, ε, έξω εγώ αυτά που ανέφερα. Αυτό είναι που, οφείλε, ε, που ε, οφείλεται η ξέρω εγω αυτα που ανεφερα αυτο ειναι που οφειλεται η αυξηση της θερμοκρασίας κατά την άποψή μου από τη μια, όχι βεβαιασμένα από την άλλη και νομίζω όλα Και έτσι λοιπόν ε, θέλω να σας ε, ε, επιστήσω την προσοχή σε αυτά τα γεγονότα τα οποία είναι γεγονότα διαστημικά όλα αυτά, τα οποία επηρεάζουν τη γη ως πραγματικά άγνωστα εναέρια φαινόμενα unidentified aerial φαινόμενα λοιπόν αυτό φίλοι μου, αναρωτηθείτε παρακαλώ με ακούτε εδώ από το μυστικό διαστημικό σταθμό Λύζια Νουλάκης από το μυστικό διαστημικό σταθμό και τον Αλμπίντο 14 όπως κάθε τρίτη τη νύχτα έτσι και τώρα ακόμα και οι διάφορες, τα διάφορα παράξενα φαινόμενα που παρουσιάζουν τα καιρικά φαινόμενα οι, οι σεισμοί και όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο μας θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν τεχνητή προέλευση ε, το λέω αυτό διότι υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι γνωστά από το παρελθόν σε αυτούς που ασχολούνται με αυτά τα μυστηριώδης ντήματα ε, τα οποία υποδεικνύουν κάτι τέτοιο εδώ και πολλά χρόνια, άσχετα αν τώρα τελευταία έχει αρχίσει να συζητιέται κάπως ανοιχτά ε, ακόμα και πέρα από τους λεγόμενους συνωμοσιολογικούς κύκλους ε, Μάλιστα πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια ήρθε στο φω ένα Σοβιετικό έγγραφο ξέρετε από τη στιγμή που καταλύθηκε η Σοβιετική Ένωση μέχρι σήμερα. Κατά καιρός βγαίνουν κάποια παλιά Σοβιετικά απόρριτα έγγραφα. Έτσι και αυτό. Ε, το οποίο δίνει Πολλές λεπτομέρειες, όχι λίγες, για την ύπαρξη ενός σεισμικού όπλου το οποίο κατήχαν οι Σοβιετικοί και το οποίο μάλιστα αγνοείται και η τύχη του υποτίθεται. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν το κατέχουν ακόμα οι Ρώσοι ή όχι. Και δεν αποκλείεται μάλιστα ο Πούτιν σήμερα να βγάζει κρυφθείως από πίσω στο παρασκήνιο αυτό το ε, έγγραφο μπροστά για να δείξει ότι αφού το είχαν οι Σοβιετικοί κατά το παρελθόν το έχουμε και εμεί σήμερα. Λοιπόν, με το κωδικό όνομα Βόλκαν. Βούλκαν ο ύφεστο, έτσι αλλά ταυτόχρονα και ο πλανήτης Βούλκαν του Spock από το Star Trek. λοιπόν είναι το ρωμαϊκό όνομα του θεού του. Ε, το μυστικό αυτό πρόγραμμα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης θεωρούνταν τόσο σημαντικό ώστε απορροφούσε τα κονδύλια πολλών άλλων σημαντικών στρατηγικών προγραμμάτων. Και μάλιστα έχουμε και έγγραφα από τους υπεύθυνου αυτών των σημαντικών στρατηγικών προγραμμάτων ότι τους έχουν μειώσει τα κονδύλια εξαιτίας του προγράμματος Βόλκαν. Ε, μάλιστα από το 1992 υπάρχει διαταγή του Υπουργού Εξωτερικών του Κράτσεφ της ε, ρωσία τότε ε, που είχε διατάξει τη συνέχιση των επιστημονικών ερευνών και πειραμάτων του Βούρκαν με σκοπό την τελειοποίηση των, όπως έλεγε των στρατηγικών πυρηνικών τεκτονικών σχεδίων της Ρωσικής Ομοσπονδίας πυρηνικών τεκτονικών σχεδίων πυρηνικών τεκτονικών σχεδίων Λοιπόν, και αυξάνονταν συνέχεια οι επιδοτήσει για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και το ξέρουμε αυτό μέχρι τουλάχιστον το 1997. Λοιπόν, βέβαια οι υπηρεσίε πληροφοριών των Πολιτειών και τη Βρετανία γνώριζαν τι προσπάθειε των Σοβιετικών για τη δημιουργία ενό σεισμικού όπλου. Και το γνώριζαν από τη δεκαετία του 60 Και το ξέρουμε αυτό διότι υπήρχαν προγράμματα αντίστοιχα των υπηρεσιών πληροφοριών που του παρακολουθούσαν από το 1960 για αυτά τα ζητήματα. Για την επιρροή του καιρού. Και για τα σεισμικά όπλα. Ε, και βέβαια πολλές ήταν οι προσπάθειες που γίνανε και από τη Δύση για την κατασκευή τέτοιων ε, οπλικών συστημάτων, να τα πούμε έτσι. λοιπόν ε, Και μάλιστα θυμάμαι ότι ο ίδιος ο Γκορμπατζόφ σε μία ομιλία του, το 1975 αν δεν απατώμε, είχε ε, υπενηθεί ευθέως στην ύπαρξη ενός τέτοιου όπλου. Ε, το πολιτικό του γραφείο σύμφωνα με δική του εντολή του Κορματζόφ είχε ανακοινώσει ε, τότε γύρω στο 75-76 τη χρηματοδότηση ενός σεισμικού όπλου που, που κατασκευάζοντάς το ε, ε, είχαν σαν στόχο την ευαίσθητη περιοχή της Καλιφόρνια που είναι πολύ σεισμογενής για να χτυπήσουν τους Αμερικανούς. Και από τη δεκαετία τότε, του 60, οι Αμερικανοί γνώριζαν την αδυναμία τη συγκεκριμένη περιοχή και ότι είναι στοχευόμενοι με πειράματα από του Ρώσου. Λοιπόν, γιατί ξέρετε, μετά από τον προβληματισμό που είχαν οι πυρηνικέ αναπτύξει, η ανάπτυξη των πυρηνικών όπλων, με τι συμφωνίε που γινόντουσαν μετά το 60, 70, είχαν αναστραφεί όλοι και μέχρι σήμερα, εγώ νομίζω, στην ανάπτυξη όπλων που δεν προβλέπονταν στι συμφωνίε αυτέ. Και βέβαια με μεγαλύτερη έμφαση στα βιολογικά όπλα. Και βέβαια και σε όλα αυτά τα περίεργα Οι όπλα καιρικών φαινομένων, σεισμικά κλπ. Λοιπόν, ε, ε, έχουν την αγωνία να αναπτύξουν όπλα που δεν συμπεριλαμβάνονται στις συνθήκες. Με παρακολουθείτε? Και έτσι λοιπόν ε, ε, είναι σχεδόν βέβαιο ότι αν όχι ότι υπάρχουν 100% σε λειτουργία αυτά τα σεισμικά όπλα είναι σίγουρο ότι έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν πειραματικά και συνεχίζουν να δοκιμάζονται αν δεν υπάρχουν κανονικά. Οπότε είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση είναι βέβαιο ότι υπάρχουν πολλοί σεισμοί που είναι τεχνητοί που δημιουργούνται από αυτά τα σεισμικά οπλικά συστήματα. Και ε, καταλαβαίνετε Υπάρχει τρόπος δηλαδή να, να εισχωρήσουν με ενέργεια στο εσωτερικό της γης, ίσως γιατί όχι και από διάφορες βασιές τρύπες που εμφανίζονται και ανοίγουν τις για μεγάλα, να μπορούν να εισδύουν να, ε, ε, στο εσωτερικό της γης με μεγάλη ενέργεια, με μεγάλη δύναμη και αγριότητα, ας τέτοια, ώστε να προκαλούν αλυσιδωτά τεκτονικά κύματα. Ε, δεν είναι ξεκάθαρο το κάτω από θα μπορούσε κανείς να έχει ακριβή στόχευση με κάτι τέτοιο. Ε, γιατί θα ήταν ας πούμε ένα φαινόμενο σαν αυτό το παλμικό φαινόμενο που ρίχνουμε μια πέτρα ας πούμε μέσα στην λιμνούλα. α πούμε και κάνει αυτά τους ομόκεντρους κύκλους δηλαδή δεν είναι στοχευόμενο. Ας πούμε τελικά επηρεάζεται όλη η ευρύτερη περιοχή από εκεί που πέφτει η πέτρα ε, με τους παλμούς αυτούς ας πούμε επηρεάζει. Αλλά... Θα μπορούσε να είναι μια λεπτομέρεια να γίνει ε, κάπως στοχευόμενο αυτό. Και φυσικά αυτό μπορεί να ε, καταλήξει και να διευκρινίσει μόνο με πειράματα. Τα οποία πειράματα εννοούμε, εννοούμε δηλαδή σεισμούς, τεχνητούς. Ε, καταλαβαίνετε πόσο μακριά πάει αυτή η τεκτονική, την μπούμε βαλίτσα. Λοιπόν, οπότε να δημιουργηθεί δηλαδή ένα σεισμός τεχνητό μέσα στα σπλάχνα... Στα, στα εσωτερικά όργανα της γης τέτοιος ώστε αυτά να ε, δισανασχετίσουν σε τέτοιο βαθμό ώστε να αντιδράσουν με έναν εσωτερικό οργασμό ας το πούμε έτσι προσπαθούν δηλαδή με τεχνητό τρόπο να φέρουν στο οργασμό τα, το εσωτερικό της γης τα σπλάχνα της γης. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο να εκδηλωθεί αυτός ο οργασμός της ενέργειας αυτής, δείτε το σαν μια τεχνητή σεξουαλική ενέργεια, γιατί όχι τώρα που το σκέφτομαι έτσι λίγο μεταφορικά, λογοτεχνικά, ε, να εκφραστεί με έναν ισχυρό σεισμό σε συγκεκριμένα σημεία. Ε, δηλαδή είναι ερωτικό το ζήτημα, πάρτε το και έτσι. Μ' ακούτε. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. You don't have to follow the path. Come, become a surgeon. What is love. Man's love. με ο Παντελίζης και εκπέμπω τις απαγορευμένες συχνότητες προσπαθώντα να διαφύγουμε από την εποπτεία των δυνάμεων κατοχής της γης από τον μυστικό διαστημικό σταθμό σε αναμετάδοση όπως κάθε τρίτη τη νύχτα έτσι και σήμερα από τον διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό Αλμπίντο 14 φτάσαμε σε ακόμη ένα τέλο της εκπομπή Ξέρετε, βρισκόμαστε σε τόσο χαμηλό επίπεδο, εδώ εμείς, εδώ κάτω, είμαστε ίσως όπως το λέει ο Τσάλς Φόρτ που μας λέει κότες, είμαστε ίσως απλώς τα κατοικίδια ζώα κάποιων ανώτερων οντοτήτων που αποφασίζουν για τη μοίρα μας ή που κατέχουν τη γη και αυτό ακόμα να μην ισχύει ακριβώς ή να συνέβαινε στο παρελθόν και ποιος ξέρετε τι αλλαγέ έχουν γίνει για τις οποίες δεν είμαστε ενήμεροι και αυτό ακόμη να μην συμβαίνει βρισκόμαστε σε τόσο κατώτατο στάδιο στην ενημέρωσή μας το τι συμβαίνει στον κόσμο τι συμβαίνει στο σύμπαν τι συμβαίνει μέσα μας τι συμβαίνει ακριβώς με τη φύση της πραγματικότητας και γενικώ ζούμε μέσα σε ένα μυστήριο και είμαστε τόσο κατώτατα μα έχουμε τόσο κατώτατη εποπτεία επάνω του ε, γνωρίζουμε τόσο λίγα πράγματα βρισκόμαστε πραγματικά σε πολύ χαμηλό σημείο που οτιδήποτε μυστηριώδες είναι αναπόφευκτο να προέρχεται. Εξάνωθεν, είμαστε τόσο χαμηλά που τα πράγματα που δεν γνωρίζουμε είναι όλα από πάνω μας. Είναι σε υψηλότερο επίπεδο από εμάς. Έτσι μπορούμε να τα αποκαλέσουμε εύκολα στις μεταξύ μας συζητήσεις όπως θέλει το σύστημα να τα αποκαλούμε γιατί όχι. Unidentified Aerial phenomena. Και όπως ε, λέει ο Τσαλφότ μπορεί κάποιοι να μας ψαρεύουν. Να είμαστε δηλαδή σαν τίποτα μικροσκοπικά ψαράκια που ποτέ δεν μπορούν να φανταστούν τον κόσμο από τον οποίο προέρχονται οι ψαράδες που τα ψαρεύουν ή να καταλάβουν καν ότι τα ψαρεύουν. Και έτσι ίσως να χρωστάμε ευγνωμοσύνη στους ουράνιους ψαράδες μας που πάρχουμε ακόμη εδώ με μια σχετική ασφάλεια και ζούμε ή να είμαστε τόσο, μα τόσο πολύ ε, στο σκοτάδι εξαιτία τους. Δεν ξέρω τι από τα δύο πρέπει να αποφασίσουμε ότι συμβαίνει το σίγουρο είναι όπως είπα ότι είναι καταδικασμένο όλα τα πράγματα που δεν γνωρίζουμε να προέρχονται τελικά ε, να μας μοιάζουν σαν unidentified aerial φαινόμενα, σαν ε, μία αναγνωρισμένα εναέρια αέρια φαινόμενα. Θα μπορούσε λοιπόν αυτό να είναι ένας γενικός χαρακτηρισμός των μυστηρίων για μας εδώ κάτω στο κατώτατο επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε. Όμως... Είναι σίγουρο ότι έχουμε πολύ περισσότερες δυνατότητες από όσο νομίζουμε ότι έχουμε. Είναι σίγουρο ότι είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που θέλουν να μας πείσουν ότι είμαστε. Και ότι δεν είμαστε έτσι απλακώτες, διότι έχουμε μέσα μας κάτι το οποίο προδιαγράφει την ελπίδη και τις δυνατότητες μας σε τέτοιο βαθμό ώστε να μας υπολογίζουν αυτοί οι ουράνοι, οι ψαράδες διότι εφόσον και αν υπάρχουν μας ψαρεύουν επειδή έχουμε κάποια αξία και σίγουρα η αξία μας δεν είναι αυτό που δείχνουμε στην καθημερινότητά μας ο ένας τον άλλον αλλά πράγματα πολύ πιο ενγενή, πολύ πιο ενδεχομένως άγνωστα σε εμά, αλλά γνωστά σε αυτούς και ίσως να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε εάν αφυπνιστούμε αν καταφέρουμε να αποδράσουμε από την ε, καθημερινή μας πραγματικότητα ακολουθώντας ε, τις οδηγίες ε, του αώρα του Κολεγίου και του να απόδρασης από την καθημερινή πραγματικότητα που προ, προβάλλονται και εκπέμπονται εκεί έξω, ίσως καταφέρουμε στο τέλος να αφυπνιστούμε, να αποδράσουμε με αυτόν τον τρόπο και να καταφέρουμε να μπορέσουμε να δικαιώσουμε την ανώτερη αποστολή μας και να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε εμείς οι ίδιοι αυτή την αξία μας έχουμε αυτή την ισχυρή ελπίδα και θα συνεχίσουμε να την έχουμε καθώς τα άστρα λάμπουν εκεί ψηλά και καθώς υπόσχονται την ουτοπία δηλαδή τον τόπο που είναι ο ού τόπος, ο τόπος που δεν υπάρχει εδώ γύρω, αλλά κάπου αλλού. Ίσως να είναι ο παράδεισός μας που μας περιμένει. Ίσως να είναι μια κόλαση. Ίσως να βρισκόμαστε ήδη στην κόλαση εδώ. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι η κόλαση σημαίνει αποκοπή, σημαίνει εξορία και έτσι αν είμαστε εξορισμένοι από τα ουράνια πεδία βρισκόμαστε ήδη μέσα σε αυτή την εξορία μέσα σε αυτή την αποκοπή, μέσα σε αυτή την κόλαση που είναι ίσως εδώ ο κόσμος μας και τελικά οι δυνάμει κατοχή της γη μπορεί να μην είναι ακριβώς η βολής αλλά να βρισκόμαστε ε, εδώ στον τόπο τους να είναι οι ντόπιοι αυτοί και εμεί να είμαστε εδώ οι φυλακισμένοι όπως και αν έχει το πράγμα είναι σίγουρο ότι ένα μόνο πράγμα δεν μπορεί να φυλακιστεί Και αυτό είναι το πνεύμα μας Που ελεύθερο μπορεί να πνέει Και να πηγαίνει όπου θέλει Να κάνει ό,τι θέλει Να ανακαλύπτει ό,τι θέλει Και να αναπτύσσεται Με όλους τους μυστικούς τρόπους Που δεν προβλέπονται από το σύστημα Αυτό έχω να σας πω Καληνύχτα σας και Όνειρα γλυκά Από το μυστικό διαστημικό σταθμό Γεια σας Like, where the band of that love, love, feeling bearing down on me.